Κεφάλαιο ε σελίδα 939 Στοιχία 1-9 Καθήκοντα τον και των Πιστών 1. Του μεταξύ σα εγκατεστημένους παρακαλώ εγώ, ο γνωστός σε όλους σα συμπρεσβύτερο, που με τα μάτια μου είδα τα παθήματα του Χριστού και δίδω μαρτυρίαν δι αυτά, ο οποίος θα είμαι και δόξη που μέλη να κατά τη 2. Ποιμάνατε το στην την δικαιοδοσία σα πύμνιον του Θεού και επιβλέπετε με πάσαν επιμέλεια και προσοχήν αυτό, όχι ξανά κι ευρέθητε στην θέση του προσβιτέρου, αλλά με όλη σα την θέληση, χωρί να αποβλέπετε ει κέρδη αλλά με προθυμία και ζήλον. 3. Χωρί να καταπιέζετε και τυρανείτε του πιστού, πω άλλοι προς πνευματικήν καλλιέργεια εδόθησαν στον καθένα σα, αλλά να γίνεστε στο πίμνιον υποδείγματα αρετής αξιομίμητα. 4. Και όταν φανερωθεί ο αρχιπίμιν Χριστός, θα λάβετε το σαμιβήν των άφθαρτων της δόξης Στέφανον. 5. Ομοίως με την αυτήν προθυμίαν και ανιδιοτέλειαν σύζηση νεότερη που αποτελείται το σύνολο των ποιμενομένων, υποτάχθηται εις αυτούς που φέρουν το εκκλησιαστικό αξίωμα του πρεσβυτέρου Όλοι δε, νεότεροι και πρεσβύτεροι, υποτασσόμενοι μεταξύ σας ο ένας στον άλλον, κουμβωθείτε και δέσατε καλά επάνω σας σαν άλλο ένδυμα την ταπεινοφροσύνη. Διότι ο Θεός τίθεται αντιμέτωπος προς τους υπερηφάνου ή στους ταπεινού δε διδιν, χάριν. 6. Ταπεινόθητε λοιπόν κάτω από το δυνατόν χέρι του Θεού, για να σα υψώσεις των κατάλληλων χρόνων, όταν θα αποκαλυφθεί ο Κύριος. 7. Όλην δε τη φροντίδα την οποία σας προκαλούν οι διωγμοί. Ρίψα τέτοιν με επί του Κυρίου, διότι αυτός νοιάζεται και ενδιαφέρεται για εσάς. 8. Εγκρατεύθετε, γίνετε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Ο αντίπαλος και κατηγορός σα, διάβολος, σαν λεοντάρι που βρυχάτε, περιπατεί με μανίαν και ζητεί ποιον να αποσπάσει από την πίστη για να τον καταπεί. 9. Προς τον αντίπαλον τούτον στη στηριγμένη στερεά στην πίστη, παρηγορούμενη από την γνώση ότι τα ίδια ακριβώ παθήματα γίνονται εις όλους του σαν Χριστώ αδελφού σας, που είναι διασπαρμένοι μέσα στον μακράν του Θεού κόσμον.